όχι απαραίτητο ως εχθρή, μα ως ενέχηρα τη μνήμη. Διαβάζει η ζηρά να Σε επόμενες ημέρες κανείς δεν μιλούσε τόσο για την πυρκαγιά ή τον σεισμό Όσο για τον κυνηγό Αυτόν τον κρυφό μνηστήρα που εμφανίστηκε έστω και την τελευταία στιγμή και ως τη δόξα δεν γνώρισε η κλητεία Όσο ζούσε και ζούσε τον άρωτά τη γνώρισε αφού κάηκε Στο μεταξύ ο Χριστόφορος μετά την κηδεία Το έκανε το ορίστε να μπήκε στο σπίτι του να διαβήκε εκείνο το κατόφλι. χάνει δεν υπήρχε πια. Μα και να υπήρχε το δείπνο με τα πηχτά βασόλια, το γλυκό κρασί και εκείνο το ζαχαρωμένο πιλάφι στο τέλος που τόσο ομά κάποιοι το έλεγαν Συχτή πιλάφ. Το δείπνο αυτό μόνο στο σπίτι θα μπορούσε να δοθεί στη μεγάλη σάλα που την ζέσταναν με τρία μαγκάλια. Μαζεύτηκε πολλής κόσμο. Καλεσμένος και ακάλεστος. Για την κλητεία. Για το χάνι. Για να κάνουν το έθιμο. Για να χορτάσουν μερικά πεινασμένα στομάχια. Αλλά και για να δουν καλύτερα τον κυνηγό. Η οικογένεια, οι στενοί συγγενείς, τον κοίταζαν αφενός με επιφυλακτικότητα ή και δουλικότητα εν μέρη, αφετέρου με κάποια εχθρικότητα στην έκφραση. Με μια πίκρα Μα το πιο δύσκολο για αυτούς Ήταν να καταλάβουν τι έγινε Τι γινόταν τόσο καιρό πίσω από την πλάτη τους Και το μάθαιναν σαν τους κερατωμένου τελευταίοι Ο ησύχιος προπαντός Μαθημένος ίσως στο προνόμιο Του να έχουν χαθεί τόσες γυναίκες για αυτόν Δεν φαινόταν να χωνεύει εύκολα το γεγονός ότι Η ίδια η αδελφή του Είχε χαθεί για έναν ξένο αλλά μπορεί να ήταν τόσο θλιμμένος και άθιμος για τον θάνατό της και μόνο. Όλες αυτές τις ώρες πάντως δεν μιλούσε, δεν μιλιόταν και αποτραβήχτηκε νωρίς από τη άλλα. Αντίθετο ο πατέρας του μιλούσε ως περασμένα μεσάνυχτα με τον κυνηγό. Του περιέγραφε πως ξεκίνησαν τα τελευταία μεγάλα δεινά τους από ένα στραβοπάτημα τη και προσπαθούσε, ήλπιζε μάλλον, να βρει μαζί του το πώς μαζί με το Χάνι Χάθηκε και η κλητία Μα αν αυτός δεν ήξερε μια φορά Ο κυνηγός δεν φαινόταν να ξέρει δέκα Γιατί δεν ήρθες νωρίτερα, το ρωτούσε Αν ήσουν και εσύ εδώ Θα θρυνούσαμε λιγότερα πράγματα νομίζω Μια μέρα να έρχοσουν νωρίτερα Με εμπόδισαν τα χιόνια έλεγε ο κυνηγός, που το ύφος του θύμιζε τον απρόσιτο και το κυνηγό του πρώτου καιρού, εκείνον ακριβώς που πρωτοαγάπησε η κλητεία και να αρχίσει από εκεί και έπειτα μια αρχή μαγική μεταμόρφωση που δεν είχε νόημα ίσως να συνεχίζεται. Του μιλούσε ο Χριστόφορος και αυτός κοιτούσε όλη την ώρα ίσα μπροστά, όπως και στο νεκροδαφείο, και μόνο μια-δυο φορές το βλέμμα του κάπως ζεστάθηκε Στην εμφάνιση της κοκκινομάλας Ιουλίας Νεότερης αδελφής της Θανούσης Ακολουθώντας για λίγο τις κινήσεις της Καθώς ξαναγέμιζε τρέμοντας ολόκληρη Κάποια ποτήρια ή πιάτα και στερά έφευγε πάλι Στον Χριστόφορο Δεν άρεσε αυτό Και είπε στην Ιουλία να πάει για ύπνο Υπήρχαν κι άλλε γυναίκες για τη άλλα Εκείνη υπάκουσε και δεν ξαναήρθε Μήπως ψάχνουμε την εξήγηση μακριά Και είναι πολύ κοντά μας Ρώτησε κατόπιν τον κυνηγό με αλλαγμένη διάθεση Εκείνος έσμεξε τα φρύδια του Τι ήθελε να πει Μήπως κοίταζες καμιά άλλη τον τελευταίο καιρό Και η κλητεία το είχε καταλάβει Το ρώτησε σαφέστερα ο οικοδεσπότης Όχι Απάντησε ο κυνηγός ατάραχα. Έχω πολλές κόρες συνέχισε ο άλλος Πιο πολλές και από τις πληγές του Φαραώ Μήπως το μάτι σου ήταν σε κάποια άλλη και έβαζε στην κλιτεία μπροστά Για να σου δείχνει τον δρόμο Ο κυνηγός Αν το επέτρεπε η στιγμή Και ο χαρακτήρας του θα γελούσε Αν λε για την κοπέλα με τα κόκκινα μαλλιά είπε τον Χριστόφορο Την κοίταξα μ, Γιατί μου θύμισε λίγο την κλιτεία Την κλιτεία Από πού η κλητεία με την Ιουλία Μπορεί να είχαν την ίδια μάνα Δεν είχαν όμως ούτε μια τρίχα όμοια Τον πληροφόρησε ο Χριστόφορος Δεν λέω πω μοιάζουν Είπε ο Μάρκος Απλώς κάτι Στα μάγουλα δεν ξέρω στη χλωμάδα Και στις κοιμήσεις κάτι Μου θύμισε την κλητεία Μην ανησυχείς Για την κλητεία είμαι εδώ Ο Χριστόφορος σηκώθηκε και πήγε ως το παράθυρο Το άνοιξε Συμβουλεύτηκε θαρρήσει το σκοτάδι Τον κρύο αέρα Το έκλεισε και ξαναγύρισε Κοντά στον κυνηγό Έβαλε στα ποτήρια του κρασί, Έχισε μερικέ και Από το καθένα στο ταψί με την άμμο Και τα σβισμένα κεριά Και του είπε Όλοι να είμαστε απόψε εδώ Και εσύ ακόμα Και αυτή να λείπει Να λείπει και το χάνει Δεν το πιστεύω κυνηγέ όταν το σκέφτομαι μου έρχεται να πεθάνω Σαν να κάηκαν όλα Για την κηδεία και κάποιοι συγγενεί από τον πρώτο άντρα τη έφθαση, δυο αδελφέ και τρία ανήψια του πραγματικού πατέρα τη κληδεία, από άλλο μέρο όλοι αυτοί. Και οι δύο γυναίκε παραπονιούνταν με μισόλογα σε δυο αδελφέ του Χριστόφορου, ότι δεν του ειδοποίησαν νωρίτερα όταν ήταν άρρωστη η ανήψιά του. Δεν να καταλάβουν ότι η δεν ήταν άρρωστη αλλά και σαν λαμπάδα από τη μια ώρα στην άλλη. Ή το λέγαν έτσι υπονοώντας ότι δεν ευτυχούσε κιόλας η κοπέλα στο σπίτι του πατριού της. Είχε και τέτοιες ισάρες της νύξης η βραδιά εκείνη. Ο Χριστόφορος, στην άλλη μεριά του πατριου τη ειχε και τετοιες ισαρες της η βραδια έκανε πως δεν άκουγε, μα το αυτί του ήταν στημένο και σε αυτά. Κάποια στιγμή δεν άντεξε. Η μια γυναίκα έλεγε, δίθεση γανά, για να μην την ακούνε η γύρω Αν σούσε ο πατέρα της Ο αδελφό μας Θα την πάντρευε την κλητία του Εδώ και 25 χρόνια Θα είχε τώρα δέκα δικά της παιδιά η κλητία Και κανένα λόγο να μεγαλώνει τα ξένα Και να τρέχει να καίγεται Για ένα χάνει Ή ποιος ξέρει γιατί Δεν άντεξε λοιπόν τέτοια υπονοούμενα Άφησε τον κυνηγό Και πήγε κοντά Στην λαλίστα τη πενθούσα Από το άλλο σώι αν ήρθε για να λες τέτοια, τη είπε, και όχι για να κλάψεις την ανηψιά σου να σηκωθεί να φύγει. Η κλητια κακοπερνούσε σε αυτό το σπίτι, όσο κακοπερνούν και τα δικά σας παιδιά, στα δικά σας σπίτια ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. Ή μήπω είστε από εκείνου του γονεί, που μόνο ευτυχία σκορπάνε στα παιδιά του από το πρωί ω το βράδυ, τα, ή συνέχισε. Είστε από εκείνου του τυχερού που δεν κύδεψαν κανένα παιδί του, γιατί εγώ κύδεψα τέσσερα. Η κλητεία σήμερα είναι το πέμπτο, και σκορπάτε τώρα τα λόγια σα σαν τάχυρα στο αλώνι. Η γυναίκα βουβάθηκε, συγκεντρώθηκε, και η άλλη αδερφή τη που δεν είχε πει λιγότερα Της κούνησε το χέρι σαν να τη έλεγε είσαι για ξύλο, καλά σου λέει ο άνθρωπο. Έτσι, ο κίνδυνο του να πέσουν πάνω στην θλίψη της βραδιάς και μιζέρια στις κακιάς ώρας απεφεύχθη η γυναίκα ξαναβρήκε τη φωνή της και του είπε πως δεν εννοούσε τέτοιο πράγμα πως αυτό το μόνο που ήθελε ήταν να πει πως η κλητεία είχε έναν τέτοιο θάνατο Απαξίωσε να σχοληθεί περισσότερο μαζί της Τον έπιασε όμως ένα πικρό φιλότιμο Και είπε γενικά προς όλους Φάτε, πιείτε για την ψυχή της κλητείας Κλάψτε, γελάστε αν θέλετε Αλλά μη με κακολογείτε Για ό,τι κακό ή ανάποδο έκανα στη ζωή μου Πλήρωσα και με το παραπάνω Και γύρισε πάλι κοντά στον κενηγό «Αν οι γυναίκε είχαν μόνο γλώσσα», του είπε «Θα προτιμούσα να κόψω τη δικιά μου παρά να παντρευτώ τρεις φορές». Η βραδιά κυλούσε Και είναι αλήθεια πως όχι λίγη Ακόμη και από τους άμεσους συγγενείς Τους οικείους Έτρωγαν και έπιναν Σαν να είχαν ξεχάσει τι έγινε Η ζωντανή λύπη γινόταν αόριστο πένθος Και άνοιγε σχεδόν την όρεξη Η κηδεία, η πυρκαγιά, ο σεισμός Τους είχαν εξουθενώσει Και συνάμα έμοιαζε να έχει περάσει καιρός από τότε Άλλωστε... Δεν έλειψαν και τα γέλια Τρανταχτά γέλια μάλιστα Όταν κάποιος θυμήθηκε δύο γυναίκες πριν από χρόνια Ξαδέλφες ή φιλενάδες δεν ήταν ξεκάθαρο Πολλών ανοίξεων η καθεμιά Που όποτε και όπου ξεσπούσε καμιά πυρκαγιά Αυτές έβαζαν τα καλά τους και πήγαιναν να δουν Πήγαιναν στη φωτιά σαν να πήγαιναν καλεσμένε σε γάμο τόσο που όταν τις έβλεπαν τιμένες και φτιαγμένες και πυρκαγιά να μην είχε γίνει, την περίμενα να γίνει. Τις θεωρούσαν πια προαγγέλους. Μια φορά ένας άντρας, αντί να πετάξει τον κουβά με το νερό στη φωτιά, το πέταξε πάνω σε αυτές. Τις μου σκέψε πατόκορφα, τα βλαστήμισαν ανάλογα, μα τη συνήθεια δεν την έκοψαν. Και στις δημόσιες φιλονικίες επίση. Έτρεχαν με τα καλά τους ρούχα Κάποτε βέβαια Πέθαναν κι αυτές Ένας άλλος θυμήθηκε Που λίγα χρόνια πριν Όταν άρπαξε φωτιά ένα εκκλησάκι Στους πρόποδες του βουνού και έτρεξαν να τις σβήσουν Έπεσαν πάνω σε ένα άνομο ζευγάρι Ένας παντρεμένος Με την γυναίκα του αδελφού του Όλα τα περίμεναν Αυτό όχι Ακολούθησε και ο νενομισμένος όλεθρος Ο απατημένος αδελφός και σύζυγος Σκότωσε το ζευγάρι Και ο ίδιος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει Όμως η σφαίρα μπήκε στο μάτι του Και μόνο τυφλώθηκε και φυλακίστηκε Η μόνη που σώθηκε ήταν η γυναίκα του άλλου Του δολοφονημένου Και αυτή δεν αποφάσισε Αν έπρεπε να κλάψει περισσότερο ή να χαρεί Που γλίτωσε από περαιτέρω μυχίε. Στο τέλος παρηγορήθηκε με έναν τρίτο αδερφό του ανδρός Χίρο γιατί φαίνεται δεν απαλλάσσεται κανείς εύκολα από τέτοιου θεσμούς Είπαν και άλλες ιστορίες με φωτιές και λαύρες, ενώ ο Χάρης που ασφαλώς δεν θα έλειπε από τα μεθεόρτια της Κλητείας σιγομουρμούριζε σκυφτός σε μια γωνιά και ασυντρόφιαστος Πάντα το ίδιο τραγούδι. Με βέλη του ο έρωτας... Όποια καρδιά λαβώσει... Όποια καρδιά λαβώσει... Με βέλη του... Και χτυπώντας με μια βίτσα τα πόδια του... Σαν να τον πίεζα να συνεχίσει... Συμπλήρωνε μεγαλώθημα. Τα παρακάτω τα χαρίζουμε... Τα παρακάτω δεν τα λέμε. Πότε πότε... Αντί για τα πόδια του... Έριχνε κάτι αβυσαλαίες ματιές... Προς τον κυνηγό... Κουνώντας αδύναμα την βίτσα στον αέρα Κάποτε μπήκε σε ένα δωμάτιο Και ζήτησε ένα ποτήρι νερό από τις γυναίκες Μα οσον να του το φέρουν Πήδησε από ένα παράθυρο και σύρθηκε σαν το χωλό ω το κλειστό πορτάκι του νεκροταφείου. Δεν μάθαμε τι έκανε εκεί Που ξημερώθηκε Και τι απέγινε αυτός ο χάρης στη ζωή του Όσο για τον κυνηγό μια ηλικιωμένη αδερφή του Χριστόφορου... Απούσης της κλητείας... Του έστρωσε το κρεβάτι σε ένα δωμάτιο... Και τον οδήγησε αμίλητη ως την πόρτα. «Καλό ξημέρωμα», του είπε... Και τον άφησε... Καθώς ετοιμαζόταν να της πει ή να ρωτήσει κάτι. Μα ούτε αυτός επεμεινε Ούτε εκείνη άλλαξε την αγέροχη... Τόσο αμφίθιμη στο βάθο στάση τη. Και ξημέρωσε το άλλο πρωί Ξημέρωσε για καλά ο κυνηγός δεν έδιαινε Το τσάι του κάτω κρύωνε Το ξαναζέσταναν και ξανακρύωνε Μερικές γυναίκες είχαν δουλειά σε εκείνο το δωμάτιο Και άρχισαν να δυσφορούν με την αρχοντική του επιθυμία να κοιμηθεί ως το μεσημέρι Είχαν κι άλλες φορές φιλοξενήσει κόσμο σε αυτό το σπίτι Μα κανείς δεν ξεχνούσε να ξυπνήσει Έβαλαν λοιπόν τα παιδιά του να κάνουν φασαρία έξω στι σκάλε και αυτέ δίθεν τα μάλωναν που ενοχλούσαν τον αραβωνιαστικό τη θεία του. Όμω τίποτα η πόρτα δεν άνοιγε. Και άλλωστε, πέστησαν αυτοί, τίποτα δεν ακουγόταν από μέσα, κανένα σημείο ζωή ή αφυπνήσεω δεν έδινε ο παράξενο μνηστήρα. Αναμφίβολα. Από την αδημονία τους να ακούσουν κάτι Όλο και κάτι άκουγαν Πότε κάποιο σανίδι στο πάτωμα Που έτριζε ανεπέσθητα Και που αναγκάστηκαν δυστυχώς να παραδεχτούν Πως ήταν ένα σανίδι Έξω από την πόρτα Και έτριζε κάτω από το δικό τους βάρος Πότε όμως ήταν σίγουρες Πως το παράθυρο μέσα Άνοιγε σιγά σιγά Ή πως εκείνος ξερόβηχε ελαφρά Σκουπίζοντας Με ένα πανί πόδες του Όντα να το φωνάξουν με το μικρό του όνομα, δεν πήραν την παραμικρή απάντηση. Ω που αποφάσισε εκείνη που τον είχε φέρει ω εδώ να ανοίξει την πόρτα, αφού την χτύπησε πολλέ φορέ και να δει τι γίνεται, και δεν βρήκε κανέναν. Το κρεβάτι σχεδόν απίραχτο, τα κλινοσκεπάσματα κρύα. και επίφοβος Ποιος ήταν αυτός ο κύριος Που ερχόταν και έφευγε σαν τον αέρα Ένας κυνηγός μόνο για τα βουνά Για τις πέρδικες Και τα γριογούρουνα Ή μήπως και κάτι άλλο Η συμπεριφορά του Είχε κάτι το ανεξέλεγκτο Μεθοδικό και ανεξέλεγκτο Δεν ήθελαν να πουν μεγάλο λόγο Να αφήσουν τη φαντασία τους να καλπάσει Μα ανέπρεπε να τον παραμοιάσουν και με άλλα πράγματα, δεν μπορούσαν να μην θυμηθούν ότι κι ο θάνατος, επουδενή για εκείνες τις γυναίκες κάτι απρόσωπο και δίχως ιδιότητες, κουβαλούσαν έκαθεν πολλές ονομασίες. Κυνηγός, χιτευτής, καβαλάρης, εξολοθρευτής, ακόμα και μνηστήρας, ακόμα και μνηστήρας. Ορίστε, όλα τα είχε αυτός εδώ. Κατέβηκαν η μια λιγότερο ψύχρυμοι απ' την άλλη και το είπαν στους άνδρες τους. Ο κυνηγός πάλι έφυγε. Τους είχαν γίνει πλέον γνωστά και προηγούμενα ανάλογα βερσήματά του. «Θα πήγες το χάνει», είπαν εκείνοι. «Ποιο χάνει, υπάρχει χάνει». «Πράγματι, θα πηγες το χάνι; ειπαν εκεινοι ποιο χάνι; υπαρχει χανει πραγματι θα χρειαζοταν να περάσει κάμπος ως για να συνηθίσουν στην ιδέα πω χάνει δεν υπάρχει πια». Όσο για τον Περιού ο λόγος... Αν και δεν έφταναν στις ακρότητες που έφταναν οι εφάντες γυναίκες... Να τον ταυτίσουν δηλαδή με τρελά πράγματα... Πάντως δεν αρνούνταν πως ο τρόπος του γενικά τους πέρδευε κι αυτούς. Πλήγαν στην αγορά... Κατά εκεί που δες το κτίσμα τους... Και τώρα κάπνισαν τα θλιβερά αποκαίδια και εκεί κάποιος τους είπε, το είχε πει ήδη και σε άλλους, πως είδε τον κυνηγό πολύ νωρίς στα χαράματα, όταν όλοι κοιμούνταν. Τον είδε να περιφέρεται σε αυτά εδώ τα και του έκανε εντύπωση. Στην αρχή φαντάστηκε πως θα είναι ο απαρηγόρητος Χριστόφορος. Ο ίδιος γυρνούσε από το σπίτι ενός άρρωστου φίλου του. Βάδιζε βιαστικά για το δικό του και ξαφνικά... Εκείνη η ψηλόλιγνη σκοτεινή σιλουέτα που τριγύριζε σαν να έψαχνε κάτι τον έκανε να σταματήσει. Είδε και το άλογο πιο πέρα, αναγνώρισε τον κυνηγό, τον οποίο σημειωτέων δύο φορέ είχε δει όλο κιόλο. Μια την προηγουμένη στα μνήματα και μια πριν κανένα δύο χρόνια μέσα στο χάνι, μα θα τον αναγνώρισε κι ανάμεσα σε χίλιου. Hey, hey! το φώναξε κουνώντας πολλές φορές το χέρι του και εκείνο ευαριστήθηκε κάποτε να κουνήσει μια φορά το δικό του ψάχνεις τίποτα τον ρώτησε πηδώντας κάποια εμπόδια και άρχισε να τον πλησιάζει με σκοπό να του μιλήσει περισσότερο να τον ρωτήσει τι κάνει εδώ τέτοια ώρα δεν του έδωσε ο Χριστόφορος μέρος στο σπίτι του για να κοιμηθεί μα ο κυνηγό, χωρί να του γυρίσει ακριβώ στις πλάτες βρέθηκε πολύ πιο πέρα ήταν και σκοτεινά Νόμιζες πως νύχτωνε παρά ξημέρωνε Κατάλαβε πως δεν ήθελε Κουβέντες η αρχοντιά του και τον άφησε Πήθησε πάλι τα εμπόδια Και ξαναβρέθηκε στον δρόμο Μα δεν μπορούσε να ησυχάσει Αν δεν άκουγε καθόλου τη φωνή του Εϊ, του ξαναφώναξε από εκεί «Αυτό ήταν το χάνι της κλητίας του Χριστόφορου Θέλει να του πω τίποτα» Ο κυνηγό σαν να περίμενε μια τέτοια εκθούλευση του απάντησε με καθαρή φωνή «Ναι, πέστου του ότι τον χαιρετώ ότι έπρεπε να φύγω άλλο τίποτα, τίποτα» «Τα είπα πέντε φορές τον πατέρα σα έλεγε τώρα αυτός ο άνθρωπος στα αδέρφια της κλητείας «αλλά μα ακούει σαν να τα βγάζω από το νόμο δεν με πιστεύει κι όμως τον είδα το κυνηγό με τα μάτια μου κι ας ήταν σκοτεινά ακόμη» «Τον άκουσα, είπε αυτά που σας λέω, λίγα αλλά αυτά». «Τώρα μαθαίνω πως έφυγε από το σπίτι σας σαν το φάντασμα». «Μα τι να πω, σε αυτό δεν μπορώ να βοηθήσω». Ο Χριστόφορος δεν ήταν πως δεν τον πίστευε ότι είδε τον κυνηγό. Ήταν πως του είχε κακοφανεί να φύγει έτσι ο κυνηγός. Είχε δει με καλή θέληση όλες του τις παραξενίες τώρα». Κι αμερικές είχε θυμώσει του πέρασε μα αυτή η τελευταία του ενέργεια Να τους αφήσει με στον ύπνο και να φύγει Τον πίκρανε ιδιαίτερα Κυρίως μετά τα όσα είχαν συμβεί και αλλάξει Το έμενε ένα κατακάθι Αλλά δεν ήθελε να το δείχνει και πολύ Στο βραδινό τραπέζι Με όλα τα ενήλικα και τα ανήλικα μέλη της οικογένειάς του έλεγε Είχε μια δουλειά ο κυνηγός πολύ πρωί Και έπρεπε να φύγει Μου το είπε από βραδίς Αλλά το ξέχασα, το ξέχασα. Μα θα επανακάμψει Όπως μου είπε θα επανακάμψει Θα έγκασε τη γλώσσα σου χριστιανέ μου Του είπε μια αδελφή του Εκείνη που ετοίμαζε το κρεβάτι του κυνηγού Τι να επανακάψει Τι άλλο έμεινε για να κάψει Κι όσο για την κλητεία, μέσα στα τόσα που είπαν οι σκέφτηκαν ο ένας και ο άλλος για τον θάνατό της, τους διέφυγε ίσως το σημαντικότερο και το πιο πιθανό. Αυτό με άλλα λόγια που της είπε ο ίδιος ο θάνατος, καθώς την τύλιγε ασφικτικά. Α σε πάρω τώρα εγώ κι ας βρουν μετά οι άλλοι την αιτία, ο κλητεία». Ιστορία τέταρτη Ζωηρές ψυχές και σιάνκες Οι τους Το σεισμό εκείνο Μερικοί τον είπανε σωσμό Δεν ήταν μόνο η πυρκαγιά Που επέφερε στο χάνι Και το κατέστρεψε πέρα για πέρα Ήταν και ότι ο ίδιος ο σεισμός Προκάλεσε τελικά σημαντικές καταστροφές στα περισσότερα σπίτια Κάποιοι νόμισαν πως είχαν να στειλώσουν απλώς τους ραγισμένους ή μισοπρεμισμένους τείχους τους Μα μόλις το Η τύχη, σαν την παροιμία που λέει ήθελα να πέσω και τι καλά που με έσπρωξες Κατέρευσαν εντελώς και παραλίγο να τους πλακώσουν αυτό δεν συνέβη μόνο σε έναν ίδιο, αλλά σε πολλούς. Και σε σημερικούς από αυτούς, που κατά γενική ομολογία ήταν παν και το να βρουν τον τρόπο να ξαναχτίσουν σπίτι ήταν πράγμα ανέφικτο, τους παραστάθηκαν, λένε, κάποια εξέχοντα πρόσωπα της διπλανής μεγάλης πόλης, ίσως και ολόκληρη της χώρας, κάποιοι ευεργέτε τέλος πάντων ή και κρατική λειτουργή. Δόθηκαν λοιπόν σεβαστά για την εποχή χρηματικά ποσά Αλλού υποτύπων δανείου Αλλού με αντάλλαγμα μια πλακίτσα Που θα έγραφε εσαή εδεργησία του τάδε Και ο τόπος την άνοιξη εκείνη Βρισκόταν κυριολεκτικά σε οργασμό και αναδιοργάνωση Και αυτοί που δεν είχαν ω τότε θέση στον ήλιο Και βρέθηκαν ξαφνικά με καινούργια κατοικία Που ελάχιστα θύμιζε την κακομοιριά της παλιάς αυτοί ονόμασαν τον σεισμό Σοσμό αφού χάρην αυτού εν τέλει, έστω και με τρόπο ανορθόδοξο ευνοήθηκαν από την τύχη τους Βέβαια <Το ο τόπος έχασε ίσως κάτι από το παλιό του χρώμα αν και υπήρχε η Σέτη άφθονο Μα γι' αυτό θα παραπονιούνταν οι πιο ευαίσθητοι Από αυτούς που ήταν παιδιά ακόμη Όταν θα μεγάλωναν και θα αναπολούσαν το παρελθόν τους Σε σπίτια πιο περίπλοκα και εκφραστικά Σε μυθικότερα δωμάτια Για την ώρα, για τους ενήλικες της εποχής Και δεί για κάποιους πιο ηλικιωμένους και ταλαιπωρημένους που όνειρο τη ζωή του ήταν να φτιάξουν ένα καινούριο σπίτι και απεθάνουν. πεθάνουν. Το σπίτι αυτό φτιάχτηκε. Το όνειρο συναρμολογήθηκε και, όχι σε λίγε περιπτώσει, η ευχή του έπιασε ω το τελευταίο σύμφωνο. Δεν πρόλαβαν να το χαρούν και πολύ. Πέθαναν. Το χάρηκαν όμω άλλοι. Όπω και αν είναι, η κατοικία του Χριστόφορου, εκείνη η κολυμβήθρα απο από σπίτια κολλητά γύρω-γύρω, δεν έπαθε σχεδόν τίποτα. Κάτι υποφέρτε ζημιέ μόνο, Μερικές ρογμές εδώ και εκεί, σαν να ξεπίδησαν ρίζε αυτά του βάρια, που γρήγορα σκεπάστηκαν όλα αυτά, μπαλώθηκαν ή έμειναν έτσι επαόριστον. Έπαθε όμω, τόσο πολλά το χάνει του. Τέτοιος ο αφανισμός του Που κανείς δεν σκέφτηκε να ζηλέψει Την παρημειώδη αντοχή του σπιτιού του Το χειμώνα περνούσε και όσο ήταν ζεστή η πλήχη Πονούσε και φώναζε Μα θα πονούσε κι άλλο Ή μάλλον αλλιώτικα Όταν θα κρύωνε λίγο Η άνοιξη βρήκε τον Χριστόφορο Με περισσότερες έτσι κι αλλιώ ρητίδες Και με λαχολικότερη όψη Αλλά και με την ηρωική απόφαση Να ξαναχτίσει πάνω στις στάχτε Το χάνι του Ήρθαν λοιπόν οι απαιτούμενοι μάστοροι και ο πρωτομάστορας. Σκάφτηκε η σε και πλάτος. Στάχτηκαν τρεις πετινοί, γιατί δεν αρκούσε ένας. Ρίχθηκαν τα νέα θεμέλια και κάπου εκεί ο Χριστόφορος άλλαξε σχέδια και αποφάσισε να φτιάξει έναν σουσαμόλαδόμηλο. Αιτία γι' αυτό ήταν η ανήσυχη φύση του. Ήθελε, λέει, να δοκιμάσει τώρα την τύχη του και στο σουσάμι, Το χάνει, ας το έπαιρνε μαζί της η κλητία. Αλλά οπωσδήποτε και το γεγονός ότι κάποιοι πιο έξυπνα αδέλφια, μακρινά ανήψια του, είχαν εποφεληθεί από την καταστροφή του πανδοχείου του και είχαν σπέψει πίσω από την πλάτη του σχεδόν και ενώ ο αυτός ακόμα δεν το έπαιρνε στα σοβαρά. Να χτίσουν για λόγου του ένα άλλο. «Πού να φανταστούμε» του δικαιολογήθηκαν ότι θα είχες το κουράγιο εσύ να ξαναφτιάξεις Χάνη. <Το> Τέτοιες συνέβαιναν και στο παρελθόν. Πρωτοπόρος όπως ήταν σε πολλά ο Χριστόφορος, προκαλούσε όχι μόνο θαυμασμό αλλά και έχθρες στους συντοπίτες του... Με αποτέλεσμα να καιροφυλακτούν αρκετοί και όταν εκείνος πάθαινε κάτι ή του πήγαιναν τα πράγματα λίγο στραβά να ευνοούνται οι ίδιοι από τις ιδέες του. Το χάνει βέβαια το είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και εκείνος από τον δικό του και πάει λέγοντας. Μα ο τρόπος που το διαχειριζόταν κυρίως τα τελευταία χρόνια οι συνθήκες που επικρατούσαν εκεί όσο και τα τρία μαγαζιά που το πλαισίωναν εκτός από το Πεταλάδικο και το Ραφείο, με είδη προσπόληση κοινά αλλά και σπάνια, δυσέβρετα ακόμη και στην γειτονική μεγάλη πόλη. Όλα αυτά ήταν καινούρια πράγματα για τότε. Πρωτοεμφανιζόμενα ήταν ιδέες που τις γεννούσε το μυαλό του Χριστόφορου, με περιθώρια να αξιοποιηθούν από τους διαδόχους του ή να κλαπούν από τους γύρω. Ως και οι πολλοί γάμοι του είχαν βρει μιμητές... Κυρίως μέσα στην ίδια τη φαμίλια του. Μια κόρη του ξαναπαντρεύτηκε άνετα όταν χείρεψε και δυο του όταν έπαθαν το ίδιο τον στριφογύριζαν σαν και και όλο μασούσαν τα λόγια τους. Ξέρεις πατέρα, είναι δύσκολο να μεγαλώνουν τόσα παιδιά μόνα τους. Όσο και τα φροντίζουμε εμείς, αλλιώς είναι η μάνα. Όχι πως έχουμε καμιά όρεξη, αλλά να, υπάρχουν γυναίκες που είναι έτοιμε. Που κάνουν αμάν να μεγαλώνουν ορφανά. Παιδιά, αφήστε τι δικαιολογίε και τι ορφάνιες», του είπε ο Χριστόφορο. Βρήκατε φλέβα και τραβήξατε, αυτό είναι όλο. Πάντω, όσον αφορά στον Σουσαμουλαδόμηλο, ήταν σίγουρο πω κανεί δεν θα τολμούσε να τον αντιγράψει πριν περάσουν κάμποσα χρόνια, αφού τα μυστικά τη θλίψεω του Σισαμίου ήταν από του πρώτου και ελάχιστου. Που τα κατήχει στη γνωστή περιφέρεια Αλλά και παραπέρα Το κτίσιμο κράτησε τέσσερα χρόνια και κάτι μήνες Θα τέλειωνε πολύ νωρίτερα Αλλά δεν τους βοήθησαν καθόλου οι καιρικέ συνθήκες μετά τον σεισμό και τη φωτιά Κανένα άλλο στοιχείο της φύσεως Δεν θέλησε να μείνει απ' έξω Μήνες οργισμένοι ακολούθησαν Με τόσες ανεμοθύελε και χιόνια Αλλά κυρίως με τόσες βροχές Τόσες πλημμύρε, Που από το πολύ νερό Μαλάκωσαν και οι πέτρες Και κάτι ξένοι Που είχαν παγιδευτεί εκεί για μέρες Περιμένοντας τη βροχή να κοπάσει μια στάλα Ρώτησαν Δεκατρία χρόνια μετά όταν αντάμωσαν σε άλλο μέρος κάποιου νεότερους άντρε και έμαθαν πως είναι εγκονή του Χριστόφορου, τους ρώτησαν λοιπόν αν έβρεχε ακόμα στον τόπο τους. Ακόμα από τότε. Τόσο δεν μπορούσαν να ξεχάσουν εκείνες τις βροχές. Αφού όμως έγινε κι αυτό, αφού τους χτύπησε και ένα χαλάζι από εκείνα που πέφτουν μια φορά στι τρεις γενιές... Όλα γύρισαν προς το καλό και ο τόπος ξαναβρήκε τη σειρά του. Άγρια βλάστηση ξεπίδησε και εκεί που δε φύτρωνε άλλοτε ούτε ζυζάνιο. Οι σοδιές που έλειψαν δύο χρόνια ήρθαν τώρα διπλάσιες και ο Σουσαμουλαδόμηλος του Χριστόφορου τέλειωσε και μπήκε γρήγορα σε λειτουργία απασχολώντας όλο ένα και περισσότερα χέρια γιατί δεν έβγαζαν μόνο λάδι από το σουσάμι, που τότε ήταν είδο πρώτη ανάγκης. Το ελαιόλαδο στα μέρη τους ήταν ακόμη άγνωστο. Το έφεραν αργότερα οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, μα έφτιαχναν και ταχίνι από τους σπόρους του σουσάμιου και χαλβά από το ταχίνι. «Χόρτασε, λένε ο Κοσμάκης». Τότε τελείωσαν και τα σπίτια Εκείνα τα νέα του σωσμού Που είχαν μείνει στην μέση Για να περάσουν από πάνω τους Όσες θεομηνίες Δεν είχαν περάσει ακόμα Ο Εσύχιος στην εποχή εκείνη Ήταν 40 ετών Καλός και ωραίος πάντα Σαν άγγελος με φτερά Αλλά και κατσικοπόδαρα όπως σκεφτόταν συχνά η φεβρονία Που την ταλάνιζαν κατά καιρού Απίστευτες υποψίες και Ζήλιε, Από εκείνε που δηλητηριάζουν το κορμί... Μα δεν το εξοντώνουν... Και ήδη αυτοί... Ήταν πενήντα τεσσάρων... Έχοντας μόλις πριν από δύο χρόνια... Φέρει στον κόσμο... Και τον τελευταίο της γιο... Τον Σάκη Ιβενιαμίν. Ο Θωμάς με τα δύο μάτια... Και η διθυμή του... Σ Είχαν γίνει κιόλας πέντε ετών, και όλα τα άλλα αδέλφια ακολουθούσαν ή μάλλον προηγούνταν με τι δικέ του ηλικίε, που ελάχιστα απήχαν η μια από την άλλη. Υπήρχε και ο Κωνσταντάκη εξάλλου, από τον πρώτο γάμο τη Φεβρονία, που ήταν πια άντρας 28 ετών, παντρεμένο με δύο παιδιά και ένα τρίτο στον δρόμο, όπω και οι δύο νεότεροι αδελφοί του. Η Ροδάνθη δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως ο καρπός του ερωτάτης πάλε ποτέ με τον ησύχειο ο πιο ζωηρός και αντίθασος από όλους αργύρης και μην ξεχνάμε και τα άλλα πέντε διαφορετικά αδέλφια του εκείνα από τις πέντε κακότυχε σαν τη ροδάνθη όλα παιδιά γύρω στα δεκάξι με δεκαοκτώ που δεν γίνεται να τα μνημονεύσουμε ένα προς ένα Αναπόφευκτο είναι αφού διαλέξαμε έναν τέτοιον δέδαλο αντί για ευκολότερα μονοπάτια, να μείνουν κάποια πρόσωπα στη σκιά και στη σιωπή, για να φωτιστούν άλλα, ή για να φανούν και αυτά κάποτε και να μιλήσουν αλλού. Από την άλλη, στο ίδιο αχανές σπίτι, υπήρχαν και τα εφτά αδέλφια του Ισύχιου, χωρίς να μετράμε πόσα πέταξαν μικρά λυσμονημένα πια από καιρό και χωρίς να μας διαφεύγουν και τα μεγαλύτερα πέντε από τον πρώτο γάμο του Χριστόφορου με την πετρούλα καθώς και τα άλλα πέντε από τον πρώτο γάμο της έφθα. Αυτοί οι δέκα ήταν μεσήλικες πλέον με τα δικά τους παιδιά και εγγόνια και για την ακρίβεια πεθαμένη η μισή από αυτούς με πιο πρόσφατη την κλητεία». Με την Πέρσα, την τρίτη γυναίκα του, ο Χριστόφορος δεν έκανε παιδιά και έτσι χάθηκαν πολλά στοιχήματα. Πάντως, είχε και εκείνη επτά από τους δύο προηγούμενους γάμους της, πάλι καλά λέγανε, θα μπορούσε να έχει δεκατέσσερα, που τα δύο από αυτά, άντρες στην ηλικία του ησύχιου, την επισκέπτονταν πότε-πότε, μία από τις κόρες της ζούσε κι αυτή εδώ, αλλά τα άλλα τέσσερα... Δεν τα είχε δει κανείς. Ήταν σκορπισμένα σε μακρινότερα σημεία Πολλά αδέλφια δεν μας εκπλήσει Είχε και ο ίδιος ο Χριστόφορος Αν και οι γονεί του Λουκάς και Γεωργιάνα Αρκέστηκαν σε έναν γάμο Άλλωστε χάθηκαν και οι δύο μάλλον νέοι Και κοντά κοντά Όλοι αυτοί με τις οικογένειές τους αν δεν ζούσαν στο ίδιο ακριβώς σπίτι ζούσαν σε κολιτά ή παραδίπλανά Κάτι μεσότυχοι του χώριζαν στις αυλές τις σάλες ή στις πίσω αυλές και τους ένωναν συχνή καυγάδες με αφορμή τους μεσότυχου. τους κρατούσαν πράγματι σε επαφή όλα αυτά και σε εγρήγορση δεδομένου ότι και η κρίνια κάποτε είναι συνεννόηση Οι γυναίκε αδελφέ, όταν παντρεύονταν Πήγαιναν φυσικά στα σπίτια των σύζυγων τους στι εκεί μεσοτυχίες και έρηδε. αλλά υπήρχαν και δυο αδελφές ελεύθερες μια μεγαλύτερη και μια μικρότερη από τον Χριστόφορο και αυτές έμειναν και πέθαναν στο πατρικό σπίτι Αυτή η δεύτερη, η μικρότερη δεν ήταν ακριβώς αδελφή τους Την είχε πάρει ψυχοκόρη του ο Λουκάς όταν πολύ μικρή, ορφάνεψε από του τη. Πού δουλεύαν στα κτήματά του. Τραγικό τέλο, είχαν εκείνοι οι δύο. Έτρεξαν κάτω από ένα δέντρο για να προφυλαχτούν από μια ξαφνική καλοκαιρινή μπόρα, και εκεί του χτύπησε κεραυνό. Μπροστά του, άδικτο σχεδόν το μισό καρπούζι που έτρωγαν, τα πυρούνια πυγμένα στην καρδιά του. Είχε το ωραίο όνομα η μικρή κόρη του, Βιολέτα. Την φώναζαν λέτα για συντομία και αργότερα την έκαναν λιλί για πιο ευκολία. Να λιλί ντομτσιτσι. Την κοροϊδευαν όλα τα παιδιά που σήμαινε περίπου να λεφτά δώσμου κρέας και που δυστυχώς αντί για λεφτά της έδιναν αγκονιές ή τσιμπούσαν την τροφαντή και τρυφερή σάρκα τη. Μα η μεγαλύτερη ατυχία μετά τον κεραυνό όσο και πριν για εκείνη την λιλί δεν ήταν το παράτσουκλι τη και τα επακόλουθα του. Στο κάτω-κάτω, σπάνια να μην είχε κανεί παράτσουκλι τότε. Έναν τον φώναζαν ω τα γεράματά του, χιούχιου, επειδή, παιδί κάποτε, γελίστρισε μια μέρα στα χιόνια και την ίδια στιγμή του ξέφυγε ένα φτάρνισμα. Αν το ζητούσε με το πραγματικό του όνομα, κανεί δεν τον ήξερε. Όχι. Η μεγαλύτερη ατυχία για την Λυλή ήταν πω είχε γεννηθεί κοφάλαλι. Αυτή όπως και ο αδερφός της Λίγα χρόνια πιο μεγάλος Που εκείνων τον είχαν πάρει άλλοι Με τον καιρό βέβαια Έγινε μια καστανόξανθη Τετραπέρατη κοπέλα Με μάτια στο χρώμα του πράσινου αμύχθαλου Και ιδιαίτερα καλογραμμένο στόμα Και κανεί δεν υποπτευόταν Όταν την πρωτόβλεπε Πως αυτή η χαριτωμένη και αϊκίνητη Ούτε μιλούσε Ούτε άκουγε Άλλωστε τα καταλάβαινε όλα. Είχε φτιάξει τη δική της γλώσσα, πλουσία σε χειρονομίες, μορφασμούς και άναρθρους ήχους και έμεινε ακριβώς στους άλλους, τους ομιλούντες, να φροντίσουν να την καταλαβαίνουν. Στο μεταξύ, από άλλη ατυχία κυνηγημένη, είχε έρθει στο σπίτι του Λουκά και η Πετρούλα, όχι σαν ψυχοκόρη, απλώς σαν εργάτρια και η Λιλή πολύ υπέφερε όταν μυρίστηκε πριν από οποιονδήποτε πως ο Χριστόφορο που ως τότε την γλυκοκοίταζε και ας ήταν βουβή, ας ήταν και θετή αδελφή του έστρεφε τώρα το ενδιαφέρον του στην καινούργια ορφανή πολύ υπέφερε Όταν είδε μάλιστα πως ετοιμάζονται και γάμοι και νιώθοντα πω δεν μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα, του άφησε όλου και πήγε στον πραγματικό αδελφό τη. Τον βρήκε κοντά σε λίγα πρόβατα και άλλα τόσα σκυλιά, να παίζει με περιπάθεια μια φλογέρα. Περίμενε υπομονετικά, μα εφόσον δεν άκουγε τη φλογέρα του, ούτε κι αυτό με κανέναν τρόπο, δεν άκουγε τα ξερόκλαδα που έσπαζαν πίσω του, κάτω από τα πόδια τη ή με στα χέρια τη, η Λυλή άρχισε να ανυπομονεί, να κορώνει. Έπεσε με οδυρμούς καταγής, παραδίδοντας τον εαυτό της το πιο ασουλούποτο και άγριο κλάμα και στρέφοντας τα ξερόκλαδα στο ίδιο το κεφάλι της. Τα μαλλιά της χέμισαν αγκάθια, η γλώσσα της χώματα, τα χείλη της σκίστηκαν. Και το να σπαράζει έτσι πίσω από τον αδελφό τη. ό,τι πιο δικό τη είχε σε αυτόν τον κόσμο, κι αυτός να παίζει του καλού καιρού, Τη ήταν ανυπόφορο, κάτι που τροφοδοτούσε στο έπακρον τον φοβό πόνο τη, τον έκανε λύσα. Ακόμα και τα σκυλιά του, που άλλοτε χάβγησαν και έτρεχαν, μόλι άκουγαν ή οσμίζονταν το παραμικρό, ακόμα και εκείνα κοίταζαν τώρα προ το μέρο τη, με ελαφρά ανασυκωμένο λαιμό και ανέκφραστα μάτια, σαν να μην έβλεπαν τίποτα, λε και κοντά στου κοφάλαλου χειρόντα και τα ζώα ανέσθητα Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να τα χάσει ή για να ξεπεράσει την δυστυχία του διώνοντάς την εξ ολοκλήρου Μια τρίχα μας χωρίζει απ' όλα και η Λιλή την πήδησε αρπάζοντας μια πέτρα τα σκυλιά φάνηκαν να αφυπνίζονται και ο αδελφό τη σταμάτησε τη φλογέρα και έκανε ένα σηκωθήμα. Ήταν αργά. Η πέτρα κατέβηκε στο κεφάλι του. Πώ ποτέ έγινε. Ένιωθε τόσο ανίσχυρη. Σίγουρα δεν ήθελε να το κάνει. Δεν ήταν καθόλου με στι προθέσει τη να σκοτώσει τον αδελφό τη. Τον αδελφό τη! Υποτιτήθηκε τι της έμενε από εδώ και πέρα, τι άλλο είχε τις προσφέρει η ζωή, τι άλλο από τον αποτροπιασμό και την έσκατη γενναιότητα το να γυρίσει στο σπίτι που την είχαν υιοθετήσει και προδώσει, με μια πέτρα στο χέρι της, χωρίς να πει ούτε να κρύψει τίποτα. Μόλις πάτησε το πόδι της στην αυλή Έκανε τη σκέψη Τώρα δεν είμαι μόνο πιο όμορφη Από την χαμηλωμάτα πετρούλα Που διάλεξαν για νύφη αυτοί εδώ Αλλά και πιο χαλασμένη από εκείνη Με πέτρα σκότωσα τον βοσκό αδελφό μου Δεν περίμενα να το κάνει άλλος Δεν περίμενα να είναι ο βοσκός «Τι είναι αυτό Λιλί» Τη ρώτησε πίσω από κάτι κάγκελα Πλέκοντας κάλτσες η Γεωργιάνα «Το στέλνει ο δερφός μου για τον γάμο του γιού σου Με την κόρη του παπά που σκότωσε το βοσκό» Είπε η Λιλή Με τα δάχτυλά τη να ανοιγοκλίνουν Σαν ξετρελαμένα ψαλίδια Προς το στόμα της «Και σένα τα μάτια σου γιατί είναι κόκκινα Γιατί κλαις» <στονίς> Τη ρώτησε η Γεωργιάνα «Για τίποτα» είπε «Δεν χαίρεσαι που θα παντρευτεί την πετρούλα ο γιο μου Παρατήρησε η γυναίκα, σκύφοντας πάλι στις κάλτσες της Ποια τι να χαρώ, κανείς δεν χαίρεται», είπε η Βουβή Και σε αυτό το σημείο ξύπνησε Όνειρο ήταν Όνειρο, ό,τι πήγε και βρήκε τον αδελφό της στο βουνό Όνειρο, η φλογέρα του και τα ξερόκλαδα Τανισταγμένα τα σκυλιά Η απόγνωσή της που την έκανε να τρώει χώματα και να αρπάζει μια πέτρα Μόνο το πιο αβάσταχτο για αυτήν Και για την παρούσα περίοδο Οι χαρές του Χριστόφορου με την πετρούλα Μόνο αυτό δεν ήταν όνειρο Είχαν γίνει απέναντίες την προηγούμενη ημέρα Κι όταν βγήκε στην αυλή Και είδε την αιώνυφη να περπατάει παράξενα Κάνοντας δουλειές Με πόδια κάπω ανοιχτά, άβουλα και μελανού κύκλου κάτω από τα κομμένα μάτια Η λιλή Που παρόλη την αλλαλία της Ήταν και αθυρόστομη Πήγε μπροστά της και της είπε «Το έφαγες χθες βράδυ το σπαθί Και γλυκάθηκες, ε» «Σιγανό παπαδίτσα Σου έφτασε ως εδώ» Έκανε μια γραμμήμα το χέρι της Από το χαμηλότερο και γλυκαθηκες ε σιγανο παπαδιτσα σου εφτασε ω εδω εκανε μια γραμμή με το χερι Της σκυλιάς τη ως πάνω στο στομάχι «Μπήκε και ρίπη και φιτήλι, ε <χω> «Και μου κάνεις την τροπαλή και ότι δεν καταλαβαίνεις. Σε ποιον τα πουλάς αυτά». Μα η Πετρούλα στα αλήθεια δεν καταλάβαινε την τόσο εκφραστική και τη γλώσσα της Λιλής. Τα έβαλε στα πόδια. Μαζί αυτές οι δυο, ζώντας το ίδιο σπίτι και τρώγοντας στο ίδιο τραπέζι, επί μια δεκαετία περίπου, κουνιάδε και νύφι, κατά τα φαινόμενα, δεν τα πήγαν ποτέ καλά και παρά το ότι έκαναν κατά καιρού προσπάθειες Φιλότιμες πίνα δύναμες Να τα πάνε καλύτερα Να καταλάβουν η μία την άλλη Δεν ταιριάζουν τα χνότα μας Ποτέ δεν τέριεξαν Έλεγε σε όλους η Λιλί". Εμένα όταν κουργουρίζει η κοιλιά μου από την πείνα Αυτή ρωτάει πιο πουλάκι και λαϊδί Καθόλου δεν τη σκόβει Κι απ την άλλη η πετρούλα παραπονιόταν Δεν ξέρω τι της έφτεξα Και καθόλου δεν με χωνεύει Δεν μπορώ να πω άσπρο και λέει μαύρο. «Πάω να πω μαύρο για να μην φαγώνετε «Και λέει άσπρο, δεν έχει άκρη να την πιάσεις» Ο Χριστόφορος πάντως μεταξύ σοβαρού και αστείου Συχνά τη συμβούλευε να φυλάγεται Από τους πανούς και τους σχολού, Από τον Λίβα και την Ακρίδα Και από την μνησικακία τέλος της Βουδής Λίλης Ποτέ δεν σκέφτηκε να τη συμβουλεύσει να φυλάγεται Και από τον ιερέα πατέρα της που σάπιζε δίχως γένεια στη φυλακή... και φαινόταν ακίνδυνος πλέον. Στον πρόωρο θάνατο εν τούτης της Πετρούλας... η Λιλή έκλαψε όσο δεν το περίμενε κανείς... και ας γνώριζαν όλοι πόσο ευσυγκίνητη ήταν με τα διάφορα γεγονότα... και πόσο εκεί που θύμωνε και οργιζόταν με κάποιον... μπορούσε την άλλη στιγμή να τον πνίξει στις και στις αγάπες... ή να πνιγεί η ίδια... Από τις τύψεις που τον στεναχώρησε Όπως κι αν είναι Βασανίστηκε ο Χριστόφορος Να την ξεκολλήσει από το φέρετρο Με την νεκρή πετρούλα Και δεν είχε στάλα προς ποιήσεις, Ο θρήνος Μέχρι του σημείου να υποπτευθεί Αλλά να μην το πείσε κανένα μήπω η πετρούλα πέθανε Από τίποτα δουλειέ της λιλής ήταν ικανή για όλα, κι όχι επειδή γύρισε και ταραγμένη από το ταξίδι της ως την φυλακή. Και ποια σάγκος θα γύριζε δροσερή και χαρούμενη, αλλά και ποια θα πέθαινε σε λίγο καιρό έτσι, άδικα των αδίκων, αν δεν μεσολαβούσαν κι άλλες, πιο δύσκολες ίσως να υποθούν αιτίε.